Τρόλεϊκ Κάθε φορά σε συναντάω στο τρόλι. Φαντάζομαι τα γαλανόλευκα γυαλιά σου Τα γαλανόλευκα ακουστικά σου Τη γαλανόλευκη οθόνη σου Τον αιμετό που έρχεται πάνω στους ώμους σου Και, και, και κολυμπάει στο στέρνο και, σου και, και πνίγει το χρώμα σου